perdido Yes. <laughs> Right. si el no es un árbol si el está por sí mismo y también Okay. de Maribor, sí. es que no puede apostarse sí, con él, See you later. Yeah, that's right. We can't. didn't manage to come in. Εγώ και η κυρία μου, εντάξει, εδώ πιλήσαμε για να ασχοληθούμε όλοι από την παράνοια, η οποία και συνεχίζει να σε βοηθά καθημερινότητά καθημερινότητά η καθημερινότητά τη είναι για μαντιαγωνία, διότι δεν υπάρχει μέλλον δεν υπάρχει τίποτα, αλλά έχουμε να παράνια, Λοιπόν, κυρία και κυρία μου, η κυρία Κόμμα θα το πουλούμε, η μου Thank you. Yeah. I know it's something I for and that's <laughs> what it Thank you. I'm <laughs> sorry. είναι στην καρούφα μπορεί να είναι της That's <laughs> true. I'm in the just Η κυρατασία μας λοιπόν, η κυρατασία μας. are yeah. we be standard should Thank <laughs> you. Exactly. Aber ich will die mal versuchen, <lacht> <lacht> <lacht> und die Realität in meinervard 8. Der véritableha Georgbruder befindet sich an Some代 y sí, truth. Sure. Σε κανονικά κυρίαζουν οι λογαριάζουν πώς το κάνει το υπερδοσιομέντα για να πουληθεί σε κοντσόρτζια, όπως λένε, και άλλα. <σember> <σember> <σember> Τα λογαρίαζαν το πουλίευτε και οι ίδιοι και δεν χρειάζεται να το αναφέρονται γιατί η εκμετάλλευση είναι το εντόπια μαζί με πάρα πολλούς υπαλλήλους. <σember> <σember> of a battle the college,